Στίχη 12 ως 17 «Εις τον Παύλο να εξεδηλώθη το Θείο Νέλεος» 12 «Και ευχαριστώ τον Χριστόν Ιησούν τον κύριών μας που με ενίσχυσε και τον ευχαριστώ διότι με έκρινεν άξιον της εμπιστοσύνη του και έθεσαν στην διακονία του Ευαγγελίου Εμέ 13 που ήμουν πρωτήτερα βλάσφημος και διόκτης και υβριστή τη Εκκλησίας του». Αλελεήθηνα από τον Θεό, διότι εξαγνίασε καματάφτα όταν ήμουν ακόμη εν διαπιστία. 14. Αλεπλεώνασε με το παραπάνω η χάρη του κυρίου μα, η οποία γέμισε το εσωτερικό μου με εκείνη την πίστη και την αγάπη, οι ε οποίοι κατορθώνονται και πηγάζουν από την κοινωνία και σχέσει με τον Ιησού Χριστό. 15. Ο λόγο που θα είπα είναι αξιόπιστο και άξιο να τον δεχθούν με την ψυχή του όλοι. Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήρθεν στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. 16. Αλλά ακριβώ δι' αυτό ελεήθην. Δια να ο Ιησούς Χριστός εις εμέ περισσότερον από κάθε άλλον ολόκληρον την μακροθυμία του και χρησιμεύσως υπόδειγμα εις εκείνους που μέλουν να πιστεύσουν εις Αυτόν για να κληρονομήσουν την αιώνιον ζωή. 17. Εις τον Βασιλέα που είναι Κύριος των αιώνων και όλων των γντισμάτων όσα έγιναν κατά αυτού, τον άφθαρτον, αόρατον, ις τον έναν και μόνον σοφόν Θεόν, ας είναι τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.